Ναι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση περνώ. Εσεί παίρνουν εκεί ή παίρνετε στην. Εγώ πέφτωμα στην τον κύττα. Από εκεί πέρα. Ναι, ναι. Θέλω να πείτε. Παλούρδιο όλο του κόσμου εννοείται, πείτε μου. Θέλω να πείτε στον υπασυντό μου παλούρδο και στο υπαστινό μου πλατσου. να έρθει από εδώ γιατί κρίνονται ύποπτη για τη συμμετορία με τη χρυσάγγή. Όπα, και δικητά, εσεί. Είσαι... Ναι, ναι. Μισόλεπτο, εμεί δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλοπεκια είναι αυτό που έχω Δεν είμαι χρυσάβή τη. Α. Μην, μην μπερδεύεται. Ναι, ναι. Ούτε ακροδεξιό ούτε εγώ το ούτε παλούδο. Να δημοκράτε είμαστε. Α. Εντάξει, ναι, όπα, Όπα, Το ακροδεξιό στο ανερό τελικά. Ε, λοιπόν, ακούγεται σαν Θα τα κάνει όλα. Εντάξει. Όπω έκανε σε μια, νύτα, και μια ερώτηση, ο προδότης, θα τα κάνει όλα. Σε άλλο πολύ πέρα. Ναι, δεν μου λες τώρα που πιάσανε τον Μιχαλολιάκο εντάξει καθαρίσαμε τον φασισμό Εννοείται αυτό ήταν το θέμα Ωραία, λοιπόν θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε αυτόν τον καηδό που παριστάνει τον πρωθυπουργό που όταν πάει έξω πέφτει στα τέσσερα και όταν είναι στην Ελλάδα μα κουνάει το δάχτυλο ότι εγώ Στην αρχή όταν πρωτοψήφισα, ψήφισα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μετά πήγα λοιπόν Κουκουέ Εσωτερικού, Συνασπισμός, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά επειδή εχθές μου είπε ότι θα με βάλει λέει φυλακή και μένα, θα ψηφίσω Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μη σου πω και τροτσκιστές. Αμάν. Ναι, έτσι πε το χαιρετίσμα του μάτκα. Τη κυβέρνηση καταφέρανε και αυτή τη φορά να ασχολούμαστε με τα πατάκια που βάζουν μπροστά για να μην φαίνονται και να ξεχάσουμε και τα παιδιά μα που δεν έχουμε να τα ταΐσουμε και τα σχολεία που δεν έχουμε να πληρώσουμε και του αγώνε των δασκάλων και όλα. Πάντα το κάνουν το χατήρι, πάντα. Και τη δολοφονία του Φίσα επίση. Επίση. Γιατί ασχολιόμαστε με άλλα. άλλα βέβαια προσθόλεις. έχει ευθύνη και αυτό που έχει ασθενή μνήμη. Όλοι, βέβαια. Ναι, δεν έχει ευθύνη μόνο αυτό που σε κάνει. Και εμά που έχουμε την ασθενή τη μνήμη. Αποστόλι τον Πογιόπουλο το διάβασε σήμερα στο ριζοσπάτι. Καλό, ε. Άκου να σου πω, Παστολί, mm. το σύνθημα το καινούριο, ξέρει ποιο είναι. Ποιο. Τέρμα η Ορθοδοξία, φύγαμε για Ανταρσία. Όχι. Oh. Τι να κάνουμε, ρε. Τι να σου πω κι εγώ, δεν ξέρω εγώ. Ήταν. Να ναι, να σου πω κι εγώ παίζουν κάτι. Πάντως ο Μπογιόβλο ήταν από τι επικίνδυνε αντικομουνιστικέ φωνέ. Καλά, κάνα και το κόψανε. Καλά. <laughs> Συμφωνώ. Από εκεί έχανε το κουκουέ. <laughs> Έτσι, μπράβο, συμφώνω yeah, κι εγώ. Είχα πάρει μια φορά στο γραφείο του κυρίου Πάγκαλου. Ποιανού κυρίου? Ε, στον κύριο το Πάγκαλο. Μιλάτε μην μην γραφεί... έτσι, κύριε. Ναι, και του ζήτησα ενδιαφέρον. Μεσήθηση με, με εγώ και αγοράζω ακίνητα. Και ενδιαφέρθηκε να αγοράσω ένα ακίνητο για να ξεπληρώσει τα χρέη του άνθρωπο. Να αγοράσετε ακίνητο από τον Πάγκαλο? Ναι, να αγοράσω ένα ακίνητο από τον Πάγκαλο για να ξεχρεωθεί ο άνθρωπο. Είναι ακριβά, δεν σα φτάνουνε. Το εγώ, πιο ακίνητο που έχει ο Πάγκαλο είναι ο ίδιο ο Πάγκαλο. Είλα ρε τρελό αγόρι, δεν μπορώ άλλο, θα σου πω σήμερα, τέσσερις μέρες το κρατάω, τέσσερις μήνες έχω μέσα μου. Έστω. Λοιπόν... Άκου το μέλλον. Πριν τέσσερι μήνε το περιστατικό, έξω από τα δίλια, ατυχή. Σε ένα συγγενικό σπίτι, κάτω από τον Κυφερόνα, με μποστάνι και ρασιέ, εννιά κότε και ένα κόκορα που δεν με χωνεύει, με βλέπει και μου κάνει ντου. Με ακούει το βράδυ και καταρρύφει. Και εκεί που ήμουν απόστολο στο μπαλκόνι, είχα κάτι πατατόφλουδε. Και κάνω κόκοκο και πουρπουρπουρ, -πουρ -πουρ. ήρθανε σε κλάσματα και οι εννιά με τον κόκορα που δεν με γουστάρι. Και μαλαπούσανε απόστολοι και με βγνωμονούσανε και ο κόκορα που δεν με γουστάρι. Και εκείνη τη στιγμή φύγω από το σώμα μου. Με βλέπω και βλέπω τη μελλοντική ελληνική κυβέρνηση Καζά ήταν ο λαός Και τα παταπιάσυνδε πάνε τα 600 ευρώ που πιθανώ να πάει το Αλεξουρλίνη το μισό όταν έρθει. Και εδώ πέρα μου και κενό για τσέχε κύριε. Η γενιά των 760 δεν υπάρχει. Ρε μα, Δεν σου έχω πει να μην παίρνει ναρκωτικά πριν τηλέφωνο. Άσα ναρκωτικά, ρε μα ακούνε, ρε. Δεν έχει σημασία, ρε. Δεν έχει σημασία. Δεν σου έχω πει, δεν τα είπα αυτά. Επίση, δεν σου έχω πει να μην παίρνει να όταν πηγαίνει στο κοτέτσι. Τι είναι αυτά. Στο κοτέτσι, όχι. Στο κοτέτσι δεν υπάρχουν παρεστησιογόνα. Κάτι βιρβιλιέ υπάρχουν. Εγώ θα σου πω τι υπάρχουν στο κοτέτσι ότι έτσι μέσα υπάρχουν εκεί φόλοι και ένας τέτοιος είναι και ο Σαμαράς που είναι μεγάλος φόλος. και όχι απλά φόλος, ακροδεξιός φόλος με ακροδεξιές κόρτες γύρω του. Καλημέρα. Mm. Είμαι άναυδο, έχω μείνει άναυδός. Καλά, Παρά δεν είναι πάτη. και ο πολιτισμόδας η ατάκα σου βέβαια. Λέγι απ' τα σύννεφα να σε καταλάβω. Απ' τα σύννεφα, ναι, απ' τα σύννεφα όπως όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι ρε Πάει κάποιο το πρωί, σηκώνεται και πάει την Κυριακή απέναντι να ψηφίσει για κομμάτο, έτσι αποκλειστικά. Συγγνώμη, έχει ακούσει τι λέει. <συγνωμένο> Ο διαμαντόχο που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Εγώ και Δευτέρα θα τον ψήφιζα. Ακούσει τι λέει. Ρε. Ρε. Αν κάποιο θα ψήφιζε σε οποιαδήποτε περίπτωση και οποιοδήποτε καθεστώ σε οποιοδήποτε κόμμα, θα ήταν για κομμάτο. Εσύ είσαι Πώ πρέπει να είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, Αυτό να είναι. Για να είμαι αισιόδοξο, σαν το για κουμάτο τουλάχιστον. Αυτό σας περνάει με, με χίλια, έτσι. Με χίλια. Δεν είναι... Χίλια μίλια παραγάδια που λέμε. Σφραγισμένα χίλια που λέμε. Τι χίλια. Ήθελα να σου πω το εξή. Εγώ διακρίνω μία ακτίδα φωτό μοναδική ελπίδα. Είναι αυτή τη αριστερά, που όμω αν δεν κάνει την αναγκαία επανεκτίμηση και ιστορική αναγνώριση των σφαλμάτων, αυτή που είτε αποκρύβουμε είτε αληθωρίζουμε, κοιτώντα τα γεγονότα, πολλοί κόσμος ο οποίο θα μπορούσε να είναι μαζί τη, χωρί κάτω από τον κύριο εκφραστή τη αριστερά στην Ελλάδα, που είναι ένα, το ΚΚΚ, θα είμαστε χώροι και θα διαχειριστικά με την πραγματικότητα. Το πρόβλημα δεν είναι η διαχείριση τη πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι η έμεση μια νέα πολιτική δύναμης που θα μας βγάλει από το, από το δικό που βρισκόμαστε δεν είναι το πως τι θα γίνει με τους Χρυσαυγίτες ή τι θα γίνει με το 25η μόνο για το νοσοκομείο αυτοί είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αν δεν απενεργοποιήσουμε το παρελθόν μας δεν ξέρω τι μας περιμένει Λοιπόν, εγώ πήραν από χρόνια πολλά φιλάρα Στο κόμμα Λα, σε, ε, Ποιο κόμμα Του 2 Στου πολιτικού είναι απόφανοι απ' όλα, δε φίλε. Α, του πολιτικού είναι. Έχει στους... γενέθλια στους... και δημοκρατία, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι παγκόσμια ημέρα των ζών σήμερα. Κοίτα που δεν πέρασε από το μυαλό μου. Είδε και κάτι άλλο. Θε να μιλήσουμε για τα άκρα. Ναι, βεβαίω. Α πούμε για τα αριστερά άκρα. Βαρέθηκα όλη την ώρα για τα ακροδεξιά. Βαρέθηκα. Ε, ναι, την ακροδεξιά την πιάσαμε. Α πούμε για τα αριστερά άκρα. Έτσι παίζουν για κάτι εξτρεμιστικό. Θε να μιλήσουμε για μια Έλα ρε Αποστολή, ρε εσύ αυτές τις μέρες έχω τρελαθεί τελείως. Όλο λένε για τα παιδιά τα καμένα της Μαρφήν. Εάν θέλουν να τους βρουν, θα πάνε πίσω τρία χρόνια, θα δούνε στην πλατεία κάνει 23 κλούβες των ΜΑΤ. Οι δύο είχανε μέσα ΜΑΤ η μία είχε μέσα κουκουλοφόρους με σακίδια. Θα δούνε ποιοι ήτανε μέσα εκεί. Δύο-τρεις από αυτού είναι εκεί πέρα μέσα. Πολύ απλά. Έλα, γορή μου, τι έγινε, έχω ξεπαγιάσει εδώ σε παίρνω τόση ώρα τηλέφωνο. Σιγά, καλά, πού είσαι και εσύ, ξεπαγιάσει, σε που με παίρνει. Μάλλον, την ταράτσα είμαι. Α, την ταράτσα ε, κάνει λίγο. Να σου πω κάτι αποστολή, γιατί τα έχετε βάλει όλοι με τη Χρυσή Αυγή, μπορεί να μου πει. Εμεί τα έχουμε βάλει με τη Χρυσή Αυγή. Ναι, ποιο θα πάει εμένα την καιγιά μου στην τράπεζα να πληρωθεί. Μπορεί να μου πει, ποιο την περάσει απέναντί. Ο ίδιο που θα τη πάρει και τα λεφτά μετά. Μου το τηλέφωνο από τα γραφεία τη Ριαλή. Θέλω να σα πω ότι είχα πάει σε ένα Κινέζικο. Δυστυχώ κανένα από τα Κινέζικα δεν δίνουν αποδείξει. Όταν του ζητήθηκε, είπαν ότι είναι φτηνά. Εξήγησα ότι και οι Έλληνε λένε φτηνά, αλλά δίνουν αποδείξει. Δυστυχώ δεν δίνει κανένα δεκάδρα ρεπορτάζ, γιατί πάει πολύ πια με όλο αυτό το σύστημα. Κανένα δεν δίνει, κανένα Κινέζικο αποδείξει. Σα δίνω όλα τα ελληνικά, ε? χαμός Χαμό. Παίρνει και βγαίνει με 30 αποδείξει. Ναι. Αυτό τι είναι η νέα Ή, γραμμή Ή, σας όπως σας όπως αυγής, ότι την πέφτουμε και στους Κινέζους τώρα, τόσο καιρό δεν του είχαν Να σα πω, όπως το όλοι εσεί. Είστε εκτό γραμμή πάντως ε, Δεν ξέρω τι κάνει οι Κινέζοι, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Όχι μόνο οι Έλληνε να πληρώνουμε. Μισό ρετάκι, οι Έλληνε κόβουν αποδείξει. Ναι, τουλάχιστον στα ελληνικά που έχω πει εγώ κόβουνε. Καλά, εννοείται. Κόβουνε. Περνάει το μυαλό σου ότι να κάνει ο και κάνει Τα καθήκια, αλλά... Κινέζοι, που είναι και είναι τόσο πια. σε Είναι φτηνά. Ε, είναι Εντάξει. φτηνά παρόλα αυτά. Ωραία. Τι γίνεται στο ελληνικό που είναι ακριβά και πάρει και απόδειξη. Αν δεν το καταλάβει, Ωραία τα λε. Να σου πω τώρα, δώσουμε λίγο και το στουρνάρα δίπλα σου, δεν είναι. Είναι αυτά τα τηλεφωνικά τα μηνύματα που είναι για να πετύχει το μέτρο. μου το στουρνάρα, Γιάννη. <laughs> να σου πω. Εσύ του βάφει τα μαλλιά. Ε, γεια σα, κύριε Παπαστάλλο. Τι κάνετε. Γεια σα, κυρία μου. Καλά, αν υπομονούμε να σα δούμε τηλεόραση. Σιγά καλέ. Εντάξει. Επειδή θα παίξει Δευτέρα, το φτιάξω λίγο. Μ' Να, ναι, ναι. σήμερα πρεμιέρα, σήμερα πρεμιέρα στον αλφα. Α, σήμερα είναι. 10 παρατέταρτο. Τα σας δούμε. Εσάς όλους τους ηλίθιους που λένε ότι ήταν καλά στη χούντα, μόνο μία ή άλλη έκανε 850 δραχμές με 1200 δραχμές μηνιαίο. νέο Μισθολόγιο και το κυριότερο. Και γι' αυτό. Ζήτω η δημοκρατία που παίρνουμε φθηνό αίμα. Τι φθηνό, τσάμπα. Βγαίνε <laughs> έξω, σπάξε ένα πακιστανό, <laughs> τσάμπα η <ή> μπουκάλα. <laughs> Χρειάζεται τώρα να πληρώνει. Όλοι οι άνθρωποι. Ζήτω πάνε... η δημοκρατία, αυτό θα αναφωνήσω. Ένα σπάνιο όσο και πανέμορφο φυσικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή στον Αττικό Ουρανό. Αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα επειδή έμαθαν ότι οι χρυσαυγίτε είναι δολοφόνοι, ανακατεύονται με αυτού που πέφτουν από τα σύννεφα επειδή έμαθαν ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητητη, δημιουργώντα μια πανδεσία χρωμάτων. <laughs> Έχω, είμαι ακούω την εκπομπή σα καθημερινά και έχω στείλει ένα mail στο Real FM, όπω και στο Ενικός, ε, για ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά έναν γιατρό σε ένα νοσοκομείο δημόσιο. Ε, εν συντομία, λοιπόν, θα σου πω, σε δημόσιο νοσοκομείο και δει στην νευρολογική κλινική του Θριασίου, εδώ και δύο χρόνια συνέβη ένα περιστατικό με ένα νευρολόγο, χτύπησε τη διευθύντριά του μπροστά σε ασθενεί και σε γιατρού και σε άλλου, και ένα τεράστιο θέμα, εγώ αε, αναμειγνύομαι στο θέμα ως μητέρα ενός παιδιού που πάσχει από σκλήση κατά και νοσηλεύεται εκεί. Εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και ακατάλληλος, Αυτό είναι ο χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι προϊστάμενοι του. Έγινε μία ΕΔΕ στην οποία καταθέσαμε κτλ, κτλ. Επέβαλε το η μεγαλύτερη των ποινών που ήταν 15 μέρε αργία. Και από εκεί και πέρα τον παραπέμψαν στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό που έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγεία. Και εκεί τον αθώσαν. Αυτό ο άνθρωπο έχει αθώθει γιατί δεν λάμβανε υπόψη του στην ΕΔΕ την οποία έγινε και αποφασίσαν έτσι. Στο Υπουργείο φωνηβόντως εν δεν ακούει κανείς. Το έχω πει το θέμα, έχω στείλει αναφορές, έχω, έχω, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο εγώ. Αυτός έχει κάνει μηνύσεις σε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει καταθέσει για αυτόν ή έχει πει οτιδήποτε για αυτόν. Και το πρόβλημα συνεχίζεται. Η θέση είναι κατηλημμένη στο θριάσιο που πάσει από νευρολόγους από αυτόν ο οποίος δεν ε, εμφανίζεται ποτέ εννοείται. Παίρνει άδειες από ψυχίατρο και το ελληνικό δημόσιο συνεχίζει να πληρώνει 1.700 ευρώ το μήνα για αυτόν που δεν υπάρχει. Ναι, γεια σου αποστολή. Γεια. Yeah. Τι κανεί, καλά. Καλά. Θα σε ρωτήσω κάτι. Μην παραμυθιάζεται όλο ο, ο, ο ελληνικό λαό. Το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι ότι πάντα η δεξιά χρησιμοποιούσε ένα παρακράτο. Το παρακράτο των φασιστών. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Τα έχουν κάνει πλακάκια οι, οι παραπεχθέμενοι του φασίστε με το παρακράτο τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι μόνο, τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι ακροφιλοσοφίε. Θα κλείσουν όλους μέσα, σίγχα κλείσουν μέσα. Τους εκβιάζουν τώρα, τους εκβιάζουνε. Να σου πω ρε φίλε, ακούω τον καθένα να λέει μα δεν είναι όλοι φασίστες. Γίνεται 400.000 να είναι ναζιστές. Λοιπόν φιλαράκω να σου πω κάτι. Οι 400.000 είναι ναζιστές και φασίστε. Μη τους καλύβετε. Έλα ρε, έχουν περδευτεί, δεν έχουν μπερδευτεί. ρε. Εκεί είναι ρε, είναι φασίστες. Έλα Καστολή, τι γίνεται. Έλα καλά. Έχουμε πρόβλημα φίλε με τα συνθήματα, σοβαρό. Εκτός από τη Μπάτσι να ζει όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί που δεν ισχύει πλέον, είναι και άλλο σύνθημα που δεν ισχύει. Ποιο? Η Ελλάδα είναι και Έλληνε. Καλά, αυτό είναι παλιό. Ναι, αλλά δεν ισχύει όμως. Από παλιά δεν ισχύει. Καλά, ναι, σωστά. Και... Ήσχύει ποτέ.